Κατ'ίντισα σχεδόν ανέστιο και παίμη. Αυτή η μοιραία πόλη, η Αντιόχεια, όλα τα χρήματά μου τάφα, για αυτή η μοιραία με τον δαπανηρό τη βίο. Αλλά είμαι νέο και με υγεία ναρίστην, κάτοχο τη ελληνική θαυμάσιο, ξέρω και παραξέρω, Αριστοτέλη, Πλάτωνα, Τυρίτορα, τι Ποιητά, τι ό,τι αν μπει. Από στρατιωτικά έχω μιαν ιδέα και έχω φιλίε με αρχηγού των μισθοφόρων. Είμαι μπασμένος κάμποσο και στα διοικητικά στην Αλεξάνδρεια έμεινα έξι μήνες πέρσι. Κάπως γνωρίζω κι είναι τούτο χρήσιμο, τα εκεί, του κακεργέτη βλέψης και παλιανθρωπιές κτλ. Όθεν φρονώ πως είμαι στα γεμάτα ενδεδειγμένο για να υπηρετήσω αυτή την χώρα την προσφυλή πατρίδα μου Συρία. Σε ό,τι δουλειά με βάλουν θα πασχίσω να είμαι στην χώρα ωφέλιμος. Αυτή είναι η πρόθεσή μου.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 Βλάπτουν και τρει του στη Συρία το ίδιο. Αλλά κατεστραμμένο άνθρωπο, τι φταίω εγώ. Ζητώ τα να μπαλωθώ. Α φρόντιζαν οι κρατεήθεοι να δημιουργήσουν έναν τέταρτο. Καλό. Με τα χαρά στα πήγαινα με αυτόν.